Για κλεβεί. Μάγιστα Κάτω Κάνε πάντα ή ξέρει να παψεί, για Για ορισμό η και παλικάρια κουβάρια Έλια Η Σιριζέη τώρα είναι αριστερή, ο καμένος όλοι. Ο καμένο πάντα, αν κάτι τον έλεγε στον καμένο, τον αριστεροβάζει που λέμε. Τι, τι λέτε, Αποστολικό το γυαλί με το ξύλο. Εξαρτάται τι κολλητική ουσία Κα... έχει. Λυπάμαι, μα η κολλητική ουσία είναι το μνημόνιο και ο καπιταλισμό, όλα κολλάν αγάπη μου. Το Άσο, τι θα βγει σαν εργοτέχνης μετά είναι θέμα. Αλλά η κολλητική ουσία έχει σημασία. Η κολλητική ουσία λέγεται καρέκλα, μνημόνιο, καπιταλισμό. Κι εσύ, μήκατα και θεσούλα, θεσούλα. θεσούλα. Είπα, καρέκλα, βρε, Αυτά γίνονται από το 1828 Εμφέλνετε να, να παπαδίμω τότε, δεν θέλατε. Και όλα τα δημόσια εδώ. Όλα, όλα, ίδι, όλα ή τίποτα. Όλα, όλα, όλα ή τίποτα. ή Θα τραγουδάμε τώρα σε αυτά τα σαχλά, τα δικά σου, έλα, χάρηκα. Ναι, σε όλα. Όλα, όλα ή τίποτα. Τα φθενόλα, όλα ή τίποτα. Ναι, σε όλα. Τι έγινε, ε? Ε, μεταφορά εξαρχιωτών, τι έγινε. Όλοι αυτοί ήταν από τα εξάρια. Ναι, παιδί μου, ξέρει πω κρύβονται μέσα στι πολυκατοικίε. Oh, oh. ναι. ναι, παρακαλώ. Ποιο είναι? Εγώ. Ποιος εσύ εσύ ποιο είσαι? Δε εγώ είμαι. Ε, πες το. Α, αυτό. Είναι καλό να γνωριζόμαστε. Γενικώ έχουμε αποξενωθεί σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Α βρισκόμαστε, βρε παιδιά. Το ονοματάκι σου. Εγώ είμαι. Πες το, εσύ ποιος, ποιος Το Twitter ακάου. Account... Δεν έχω.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 nie jest nieobecny, jestem bardzo ładny. Now, nie sì, alli... a Σε χάσει τελικά που να oh. τη να πας. Oh. Αν έχω δε σου, αν έχω δε σου δίνω. Θα με έχω με μπορούσα να είναι και λονδίνο ή Σαντορίνη, και αυτό επίση ακόμα καλύτερα, ή σαντορίνη, πάει με όλα. Και αν να το ταξίδι Παρακαλώ. Είναι. Εδώ που πήρατε είναι; Μη μου χατίσεις Αμα θέλω φωνάσω κι εγώ. Είναι. Ναι. Έλα, Πεσόλη. Έλα, Λουναρόσα στερίμου. Καλά, βρε, θήκαμε, και αυτή η φωνή τώρα είναι στα αλήθεια. Και με τι Τι, τι, πώ, πώ. Αποστόλη τα σταματήσουν για να κατακρίνουν όλε τι κυβερνήσει αυτή. Όλοι Πότε βγήκαμε μωρά. εμεί όλοι Ποια είσαι, είσαι Μαρίση. Η νεολουκά είσαι. Η δωδεκανίσια είμαι εγώ. Η, Α, η τσαμπίκα είμαι. Η τσαμπίκα. Ναι, παράδει. Τι όλοι. λέμε τρεπό σε να να Τα που στα Τι είναι το θέμα μα, χάρηκα, Κοιά τα σου, φιλιά σου. μου στην όμορφη ρόδο! Καλά σα και εμεί τα Μπράβο! Σα αγαπώ, γεια, πέτρα, Κοιά. μεγάλη γεια, γεια! Ναι, φίλε, έχασε κάθε ιδέα για σένα. Σύμφωνε αυτό που είπε εχθέ ότι ο Τσίπρα δεν μπορεί να χωρίσει την ώρα το Στάρι, Ναι. Καλά, ρε, φίλε, πόσο άσχετο μπορεί να είσαι εδώ. Ο άνθρωπο χώρισε τη, τη λέσβο από τη Μυκηλίνη, Και εσύ μου λε δεν μπορεί να χωρίσει την ώρα το Στάρι. Σωστό. Προστατεί. Αλλά είναι ο μόνο χωρισμό που έχει κάνει. Είναι το κράτο με την εκκλησία, α, τον κόλο να α, χτυπάτε α, κάτω. κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τσίπρα Ιερόνυμο 01. KO! Θα τον δει τον Τσίπρα να σταυροκοπιέται να ξανακρατήσει την καρέκλα. Έρχεται η ώρα. Να κάνετε μια εκπομπή αριστερά παρατράγουδα. Βλέπω εκεί πολλέ υποψήφιε. Αχ, είναι ρίσκο, δεν το κάνω αυτό. Θα πλακώσουν εδώ πέρα Λουκάζο, Κωνσταντοπούλου, Καζάκη, όλα αυτά τα παρατράγουδα. Τα αριστερά, δεν το έχω. Την έβαλα αριστερή, την Λουκάη, δεσαι. Τη την τάση που έχω, γιατί τη Θεσσαλονίκη τη δέχεται. Του χαλαϊπίτιδε, τέλο πάντων, είναι οι Αυτή δεν είναι παρατράγουδο. Να σου μπορέσει. Α, και τη Σιριζέα, τη δικιά σου, τη φίλη την από εδώ, τη Σιριζέα. Μπράβο, ναι, ενώ no, εσεί είσαστε όλε, τέλο πάντων. Εμεί είμαστε ένα μάτσο μου... βιόλε, δεν τρεπόμαστε. Είχα. Είχα η ψυχή μου καρκινάκια του πλανήτης κατ' ο καριόλες Είμαστε όλες ένα μάτζο βιλιόλες Σας και η τη ψυχή μου καρκινάκια του πλανήτης κατ' ο καριόλες Θα στο Λιμπερόπουλο να κατεβάσουμε και ένα ταξί γκέι πράιντ κάτω έτσι στο στολισμένο Εγώ Μα... λέω να κατεβάστε κανένα ταξί για να κάνετε και τη διαφορά στρέιτ <ΣΣΣ> Έτσι <ΣΣΣ> για να σπάσει λίγο Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις Τη Πανεπιστημίου με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρί και τα όνειρά σα σε στάσει λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σα σήμερα ότι τελείωσε η κρίση λέει 8% λέει ανέβη και λέει τα κέρδη λέει τότε σηκατομμυριούχων Καλή φάση, να, θα φανεί και στην πραγματική οικονομία γιατί αν έχουν οι δεσκατομμυριούχοι κάποια στιγμή θα έρθει και σε μας Μπράβο. τι στο βιάνονται, Θα πάρουν ένα σουβλάκι έξω ένα ταξίδι, να αγοράσουνε Και τα τσιράκια του άρκων, τα ηλθίου, τους στο σαλονάκι της Ευρώπης μια ζωή πρέτα πορτέ με περιμένει